Η το Πατρός και του Ικ, το Φουράνη το αλήθειας που πάντα και τα πάντα πληρών θησαυρός και ζωής χωρηγός, και καθάρισουν μας ο βάσης κυλίδας και να ψυχάς ε, είχαμε κάνει λίγο αρχίσαμε την προηγούμενη φορά εδώ από το Ναβάδο Ρόθο για την κατάκριση είπαμε μερικά πράγματα.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 όχι ότι καταλαβαίνει απλά εντάξει αδύνατος είσαι σε καταλαβαίνω άνθρωποι είμαστε αλλά καταλαβαίνει τα βάθη της καρδιάς μας το λόγο που γίνονται κάποια πράγματα όπως πηγαίνει δηλαδή μια ακτινογραφία και γίνονται αποτυπώνονται αυτό πραγματικά συμβαίνει και συνδιαφέρει για να δώσει τη διαγνωστή ακριβώ λέει και έχει σιγουριά Λοιπόν, εάν γίνει αυτό το πράγμα έχει θεραπευτική αξία μας δίνει δύναμη και ανδρεία ανδρείο μας δίνει.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 Αλλιώ νόω την κοινωνική δηλαδή, από τον σύντροφο και αλλιώς το παιδί μου γιατί αλλά θέλω πότε αυτό, αυτό γιατί; γιατί <σομίζω> ε, μήπως η δέσκουρα εννοεί ότι άσε άμα η ίδια ό,τι γιατί κάλυψη γιατί είναι τάχασα αυτή τη στιγμή χάθηκα μήπως η εννοεί ότι παιδί υπάρχει μια ρίξη καταλογισμού που ενώ σε καταλογίζουν όλοι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 Μέχρι να φορτάζει. Εννοώ. Καλή χωνέψη. Να διαβάσουμε και λίγο. Μετά δε σκούνε, μετά. Αποφάσισε πρόσωπό σου από πίτο. Προσφυλέσαι ειδικό πρόσωπο. Και όταν έρχεται κόντρα με τι δικέ σου προσωπικέ αρχέ, δεν θα πρέπει να δει, α πούμε, στην ελευθερία τη υποστήριξη.